Κεφάλαιον Καπαζίτα, σελίδα 593, στήχη 1 44, το ταξίδιον του Παύλου εις Ρώμην και των Αβάγιων. 1. Όταν δε επεφασίστηνα από πλεύσομενης Ιταλίαν, παρέδωκαν και τον Παύλων και μερικούς άλλους φυλακισμένους ισκάπιον κάποιον εκατόνταρχων που ελέγεται ο Ιούλιος και ανήκενε στο Τάγμα που έφερε τον τίτλον «Σπύρα Σεβαστή». 2. Αφού δε επεβιβάστημεν ει πλοίων το οποίο ανήκαινε στον λιμένα τη πόλο Αδραμυτίου, η οποία έκυτο επί τη μικρασιατική ακτή και απέναντι της Λέσβου, απεπλέψαμεν ει το ανοιχτό πέλαγο με δρομολόγιο να πλέψουμε προ του λιμένας που ευρίσκονται κατά μήκο τη Ασιατική Ακροχελιά ή το δε μαζί μα και ο Αρίσταρχο Μακεδόν εκ Θεσσαλονίκης 3. Και την άλλη μέρα να ράξαμεν ει την Σιδώνα. Και ο Ιούλιο συμπεριεφέρθη με φιλανθρωπία και εύνοια προ τον Παύλο, και του επέτρεψε να συναντήσει του φίλου του και να τύχει τη περιποιήσεώ των. 4. Και από εκεί, αφού ανεχωρίσαμε, επλεύσαμε πλησίον και κατά μήκο τη ανατολική παραλία τη Κύπρου, επειδή οι άνεμοι ήσαν εναντίοι. 5. Και αφού διασχίσαμε την ανοιχτή θάλασσα τη Κυλικία και Παμφιλία, εφτάσαμε στα μοίρα τη Λικία. 6. Και εκεί έβρενε ο εκατόνταρχος πλοίων εξ Αλεξανδρίας, που επρόκειτο να πλέψει στην Ιταλία και μα επιβίβασαν εις αυτόν. 7. Λόγω δε του εναντίου ανέμου, αφού επί αρκετάς ημέρας επλέψαμεν βραδέως με πολλήν κόπον εφτάσαμεν πλησίον της Κνίδου, που κοίτα απέναντι της Ρόδου και της Κό. Και επειδή δεν μα επέτρεπεν ο άνεμος, δεν επλέψαμεν κατευθείαν προς της μας». Αλεπλεύσαμεν κατά μήκο τη νοτίας ακτής της νήσου Κρήτης... και περάσαμεν πλησίον του ακροτηρίου Σαλμόνη... το οποίον κείται έναντι της Κάσου. 8. Με πολλήν δε δυσκολίαν πλέοντες πλησίον της Κρήτης... ήρθομεν εις κάποιον τόπον που καλείται καλή λιμένες... πλησίον του οποίου ή το κάποια πόλης ονομαζομένη Λασέα. 9. Επειδή δε έως ότου φτάσομεν εκεί... Επέρασε χρόνο αρκετό και ήταν πλέον επικίνδυνο το διαθαλάσση ταξίδιων, καθώς αν είχε παρέλθει πλέον και η εποχή τη φιδωπορεινή νηστείας των Ιουδαίων και σύντομα θα αντιμετωπίζαμε τα στρικημεία του Νοεμβρίου, προέτρεπε ο Παύλο, δέκα, και έλεγενε σε αυτού: Άνδρε, αντιλαμβάνομαι ότι το διαθαλάσση ταξίδιών μα μέλει να γίνει με κίνδυνο και κακοπάθεια και πολλή ζημία όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου αλλά και τη ζωή μα. 11. Ο εκατόνταρχος όμως έδιδε πίστην περισσότερων εισαυτών που κυβερνούσε το πλοίο καθώς και στον ιδιοκτήτην αυτού παρά εις όσα έλεγε ο Παύλος. 12. Επειδή Θεο το κατάλληλο για να περάσουν εκεί τον χειμώνα οι περισσότεροι έλαβαν την απόφαση να αποπλεύσουν από τους καλούς λιμένας εις το ανοιχτόν πέλαγος με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να φτάσουν εις Φήνικα ο οποίο είναι λιμήν της Κρήτης κάτω από πλαγιές λόφου εστραμμένου προς τον νοτιοδυτικών και βορειοδυτικών άνεμων και να περάσουν τον χειμώνα εκεί προστατευόμενοι από τα μεγάλα στρικημίας των νοτίων και των δυτικών ανέμων. 13. Ισόραν δε που ήρχισε να πνέει σιγά άνεμος νότιος, ενόμισαν ότι δίναντο να πραγματοποιήσουν ασφαλώς το σχέδιο όντων και αφού εισήκωσαν τα σαγκύρας έπλεον όσο το δυνατόν πλησιέστερον προς την ακτίνη τη Κρήτης 14. Αλλά με το λίγον επέπεσε κατά τη Κρήτης άνεμος θυελώδης φοδρός που καλείται από τον λαών Ευροκλήδων, δηλαδή ανατολικό Τρικημιώδης. 15. Επειδή το πλοίο παρεσύρθη σαν να ηρπάγει από τον άνεμον και δεν είναι δύνατο να αντισταθεί στην να αυτού, εγκαταλείψαμεν πάσαν κυβέρνηση του πλοίου και αφήκαμεν αυτό στην διάκριση του ανέμου και έτσι εφερόμεθα όπου μας έσπρωχνα τα κύματα». 16. Αφού δεν περάσαμε γρήγορα κάτω από κάποια μικρά νήσο που καλείται κλάβδι, μόλις και με τα βία να τραβήξουμε επάνω στο πλοίο και να γίνομεν κύριοι της βάρκας που είτο έως τότε δεμένοι ο πίσω του πλοίου και εσύρετο από αυτό. 17. Αφού δε έσυραν αυτήν επάνω και την ετοποθέτησαν στο πλοίο, χρησιμοποιούν σχοινία περασμένα κάτω από την τρόπιδα του πλοίου, και με αυτά έζωναν υποκάτω το πλοίο σφίγγοντες και τα πλευρά του. Και επειδή εφοβούντο, μήπω πέσουν έξω και ρυφθούν στην μεγάλη σύρτη της Αφρικανικής ακτής, η οποία δεν είχε κανένα λιμένα, έριψαν κάτω την άγκυρα να κρέμεται μέσα στο νερό και έτσι με το πλοίο ζωσμένον και με την άγκυρα του κρεμαζεμένη μέσα στην θάλασσα αφέθησαν να φέρονται από τα κύματα. 18. Επειδή δε ταλαιπωρούμεθα πολύ από την Τρικημίαν, κατά την επόμενη ημέρα, έριπτανε στην θάλασσα μέρος από το φορτίον για να ελαφρώσει και σηκωθεί υψηλότερα το πλοίο. 19. Και την τρίτη ημέρα με τα σιδεία μας χείρα, έριψαμεν στην θάλασσα τα σχημεία, τα κατάρτια και ανηγαίνει τα εξαρτήματα του πλοίου. 20. Επειδή δε ούτε ήλιος ούτε άστρα εφαίνονται επί πολλάς ημέρας και πλάκωνεν όχι ο λίγος και κακοκαιρία, ολοέν και περισσότερον εχάνεται το κάθε ελπής περί του ότι θα εσωζόμεθα. 21. Ενώ δε οι ταξιδιώτεοι σαν εξυντλημένοι λόγω του ότι δεν έχουν φάγει τίποτε από πολλών ημερών, εστάθη τότε ο Παύλος εν μέσω αυτών και είπεν Έπρεπε μένω άνδρες να επακούσετε στην συμβουλή μου και να μην αποπλέψετε από την Κρήτη, οπότε θα απεφεύγατε την κακοπάθεια εν αυτήν και τη ζημία. 22. Αλλά και τώρα σας προτρέπω να καλοκαρδίσετε, διότι εκτός του πλοίου που θα χαθεί, κανείς από εσάς δεν θα χάσει τη ζωή του αλλά θα σωθώμενο όλοι. 23. Ιξεύρω δε τούτο καλά διότι μου παρουσιάστηκε κατά τη νύκτα αυτήν άγγελος του Θεού εις τον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω. 24 και μου είπε Μη φοβείσαι Παύλε Σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Προνίας πρέπει να εμφανιστείς ενώπιον του Κέσσαρος και ιδού όχι μόνον σύ θα σωθείς αλλά σου έχει χαρίσει ο Θεός όλους όσοι ταξιδεύουν μαζί σου. 25 Δι' αυτό λάβετε θάρρο και ευδιαθεσία, διότι έχω πεποίθηση στον Θεό ότι θα γίνει έτσι καθώ μου ελέγχθη από τον Άγγελον. 26. Πρέπει δε σύμφωνα με την θεία αναπόφαση που μου απεκάλυψε ο Άγγελο, να εξοκύλωμεν στην ακτίνη κάποια νήσου. 27. Όταν δε έφτασαν η 14η νύχτα αφότου τα λαντεβόμεθα εδώ και εκεί μέσα στην Αδριατική θάλασσα, κατά το μεσονίκτιον. Εν αυτέ ότι πλησίαζαν ούτε σκέπιαν ξηράν. 28. Και αφού έριψαν βολίδα για να μετρήσουν το βάθο τη θαλάσση, έβρον οργιάς 20 ή τη μέτρα 3,6. Αφού δε προχώρησαν ο λίγον και έριψαν πάλι βολίδα, έβρον οργιάς 15 ή τη μέτρα 27. 29. Και επειδή εφοβούντο μήπως πέσομεν έξω και προσκρούσομεν εις βράχους και σκοπέλους, έριψαν από την πρίμναν του πλοίου τέσσερα αγκύρας και ήφχοντον να ξημερώσει. 30. Επειδή δέντω μεταξύ οι ναύτες ζητούν να φύγουν από το πλοίο και έριψαν την βάρκανη στην θάλασσαν με την πρόφαση ότι έμελον από την πρόρα να ρίψουν αγκύρας εις κάποιαν απόσταση από το πλοίο. 31. Είπεν ο Παύλος των εκατόνταρχων και του στρατιώτας «Εάν δεν μείνουν αυτοί μέσα στο πλοίον, σείς δεν θα μπορέσετε να σωθείτε». 32. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία με τα οποία η βάρκα ειτοδεμένη στο πλοίον και την άφησαν να πέσει έξω στην θάλασσα. 33. Μέχρι ότου δε φανεί η μέρα, προέτρεπεν ο παύλο όλους να πάρουν τροφή και τους έλεγεν. «Είναι η δεκάτη τετάρτη μέρα σήμερον, αφού του περιμένοντες τι θα γίνει με την τρικημία ή στενιστική, χωρίς να πάρετε σχεδόν τίποτε. 34. Δι' αυτό σας παρακαλώ να λάβετε τροφή, διότι θα υποβληθείτε εις μέχαν κόπον πριν ή πατήσετε στην ξηράν και επειδή πρέπει να ανακτήσετε δυνάμεις, το να φάγετε τώρα είναι αναγκαίο για δι την διάσωσή σας. Ανακτήσατε λοιπόν την όρεξή σας, την οποία λόγω του φόβου εχάσατε. Μη φοβήστε. Διότι κανένα από εσά δεν θα πέσει ούτε τρίχα από την κεφαλή του και συνεπώς δεν πρόκειται ούτε την παραμικράν βλάβη να πάθετε. 35. Αφού δε είπε τα αυτά, στα του Άρτον και ευχαρίστησε τον Θεό εμπρό ει όλου, και αφού έκοψε τον άρτων ήρχισε να τρώει. 36. Αφού δε εντωμεταξύ ενεθαρρύνθησαν και απέκτησαν καλή διάθεση όλοι, έλαβουν και αυτοί τροφή. 37. «Είμεθα δε εντός του πλοίου όλα τα πρόσωπα 276». 38. Αφού δε χορτάστησαν με τροφήν, ελάφρωσαν το πλοίο για να σηκωθεί ψηλότερον και έτσι να πλησιάσει ευκολότερον και περισσότερον προς την ακτήν. Το ελάφρων αν δε ρίπτονται στον σύτον έξω στην θάλασσαν. 39. Όταν δε έγινε ημέρα δεν οι μπορούσαν να αναγνωρίσουν εις αν χώρα να νίκη η ξηρά, αλλά διέκριναν καλά κάποιον κόλπον που είχε ένα με αμμουδιάν... και εκεί αποφάσισαν εάν θα το κατόρθωναν να ρίψουν έξω το πλοίο. 40. και αφού έλυσαν τα σκοινιά με τα οποία είσαν δεμένε εις το πλοίο νεάγκυρε... τα σαφήκαν να πέσουν στη την θάλασσαν. Συγχρόνως δε έλυσαν και τα σκοινιά με τα οποία είχαν δέσει σηκωμένα έξω από το νερό τα πηδάλια... τα οποία είχαν αχριστεύσει ένεκα τρικημία. Τώρα όμως τα χρησιμοποιούν αυτά. Και αφού εσήκωσαν το μικρό πανί της πρόρας, προσεπάθουν με τον πνέοντα άνεμο να διευθύνουν το πλοίο προς την αμούδιαν 41, Αλλά επειδή έπεσαν εις μέρο που είχε μέσον ξηράν, η οποία έκοπτε τη θάλασσαν εις τα δύο και εσχημάτιζε νου το δύο θαλάσσας, έριψαν έξω το πλοίο. Και η μεν πρόρα εμπηχθής στερεά μέσα στην γην έμεινε να κίνητος, η δεπρίμνη ήρχεσαι να διαλύεται από την σφοδρότα των κυμάτων. 42. Εν το μεταξύ δε οι στρατιώτε έλαβαν την απόφαση να φωνεύσουν τους δεσμίους εκ φόβου μήπως κανείς από αυτούς πέσει από το πλοίον εις την θάλασσα και κολυμβών διαφύγει. 43. Ο εκατόνταρχος όμως επειδή ήθελε να διασώσει τον Παύλον του συμπόδισαν από του να εκτελέσουν την απόφαση τάφτην και διέταξαν όσοι ήξευραν να να ρυφθούν πρώτοι στην θάλασσα και να εξέλθουν στην ξηρά. ξηράν. 44. Και τους λιπούς διέταξε να εξέλθουν, άλλοι μένε πάνω η σανίδας, άλλοι δε πάνω η συντρίματα των ξυλίνων μερών του πλοίου. Και έτσι κατορθώθη όλοι να διασωθούν στην ξηρά. ξηράν.